σαράντα μετάνειες, τρία λάδος, τέλα κομπασίνη και ε, δεν ε, είπαμε ότι δεν βοηθάει ο τύπος αλλά εάν θεωρήσουμε ότι η τίληση του τύπου μας κατοχυρώνει και δεν μας διασφαλίζει την σχέση με τον Θεό, τότε πραγματικά είναι ένα πρόβλημα. Η τήρηση του τύπου είναι σίγουρα βοηθητικό στο να πάμε παραπέρα. Αλλά αν ταυτίσουμε το παραπέρα με τον τύπο είναι πρόβλημα. Αν ταυτίσουμε την πνευματική ζωή με τον τύπο είναι πρόβλημα. Ο τύπος, η εξωτερική έκφραση είναι η πρακτική εκδήλωση της εσωτερικής μας διαθέσεως. Αν δεν υπάρχει εσωτερική διάθεση και λέμε αφού κάνω αυτά τελειώσαμε και δεν μπαίνουμε σε διαδικασία να ενεργοποιήσουμε έστω δια του τύπου την εσωτερική ζωή, τότε εντάξει είναι άκυρο. Αν όμω μείνουμε και θεωρήσουμε ότι εντάξει, αφού κάναμε αυτό, τελειώσαμε και είμαστε διασφαλισμένοι, είναι πρόβλημα. Τηρείται ο τύπο είτε για να ενεργοποιηθεί η καρδιά μας ή ως έκφραση της ιστορικής διαθέσεως της καρδιά μας. Ασφαλώς, αν δεν λειτουργεί η καρδιά μας, είναι σαν αρχή, σαν διάθεση να δείξουμε ότι κάτι θέλουμε, δεν έχουμε κάτι να κάνουμε, τα χέρια μας να το στόμα μας, το σώμα μας να κάνει κάτι. Ασφαλώς είναι μία ένδειξη όμως της επιθυμίας μου. Της επιθυμία μου να ζήσω μια άλλη ζωή. Αυτό είναι αρκετό. Αν όμως πω ότι αυτό μου είναι εντάξει, έκανα αυτά, σώθηκα, είναι πρόβλημα. Γιατί στην ουσία, και θα το δούμε σε αυτά που θα πούμε σήμερα, η πνευματική ζωή είναι δόσιμο ζωής. Αυτή λοιπόν η τήρηση του τύπου να είναι η έκφραση αυτής μας επιθυμίας η πνευματική μας ζωή να είναι δόσιμα ζωή. όχι απλώς κάποιων εξωτερικών πράξεων αν δεν έχουμε κάτι να δώσουμε να δώσουμε αυτό αλλά να κρύβει τη διάθεσή μας ότι θέλουμε κάτι αληθινό και να μην οχυρωνόμαστε και να μην αυτοδικαιωνόμαστε από αυτά ο τύπος λοιπόν ο νόμο οι κανόνες Είτε είναι μια προσπάθεια αυτοδικαίωσής μας, κάνω αυτό, άρα σώθηκα και άρα δεν, αρκε... δεν, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο, είναι η έκφραση του πόθου μου να ζήσω αυτή την άλλη πραγματικότητα που μου χαρίζει στα Σταυρός του Χριστού, η χάρη του Θεού. Είναι εμπόδιο και καταρωτήπος εφόσον έρχεται να υποκαταστήσει την Χάρη του Θεού που με σώζει. Και να στηριχθώ μόνο στη δική μου πράξη. Η δικές μου λοιπόν ενέργειας δεν είναι η προϋπόθεση της σωτηρίας. Είναι η έκφραση τη σωτηρία που μου δίδεται με την αγάπη του Θεού. Είναι η έκφραση του πόθου μου να δηλώσω πόσο χαίρομαι που είμαι μαζί με τον Θεό, ή η εκδήλωση του πόθου μου πόσο θέλω να είμαι μαζί με τον Θεό. Η εκδήλωση του πόθου μου πόσο θέλω η καρδιά μου να λειτουργήσει που είναι νεκρή. Αυτό είναι ο λόγο του τύπου. Αν όμω όλα αυτά φύγουν και λέμε εντάξει, δεν χρειάζεται, Βουταλή, κάνουν τι με τα λάθη, Αυτά μου δείτε δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι. Δεν είναι κακό τύπο. Δεν είναι κατάρο τύπος, είναι κατάρο τρόπος που προσεγγίζουμε τον τύπο, ο οποίος δεν δίνει σημασία σε αυτή την έκφραση που είπαμε ότι η πνευματική ζωή είναι δόσιμο ζωής. Θα δούμε τώρα, θα προσπαθήσουμε σήμερα, μέσα από την πατερική εμπειρία, να δούμε, να φανεί πώς η κοινωνικότητα, δηλαδή η διαπραγμάτευση της ζωής μας, η διαπραγμάτευση των σχέσεων μας, γενικότερη στάση ζωής μας, καθορίζει την πραγματική μας πορεία. Καθορίζει τη σχέση μας με τον Θεό. Εμείς θεωρούμε ότι εντάξει κάνω κάποια καθήκοντα, λειτουργεί η καρδιά μου και μένουμε σε πέντε αμαρτίες, τις γνωστές. Και από τις πέντε μία έμεινε τελικά. Λοιπόν, όμως εκτός από αυτό υπάρχουν πολύ σημαντικότερα πράγματα που τα περνούμε ψήφιστα. Αυτά καθορίζουν όμω την κατάσταση της καρδιάς μας. Λέμε δεν έχω προσευχή, είναι ψυχρή η καρδιά μου. Δεν έχω όρεξη, δεν έχω τίποτα. Όλα αυτά όταν θα πάω να προσευχηθώ και δεν μου βγαίνει τίποτα, κάτι άλλο προηγήθηκε. Αυτά τα άλλα θα δούμε. Που προηγούνται και είναι υπόθεση όλης μας της καθημερινότητας. Αυτή λοιπόν η κοινωνικότητα είτε εμπνέεται από το πνεύμα του Χριστού είτε όχι. Είτε εμπνέεται από το δικό μας λόγο, από το κοσμικό φρόνημα ή το φρόνημα του Χριστού. Η χριστιανοσύνη μας, έτσι όπως τη ζούμε, δεν πολύ δίνει σημασία σ' αυτά. Εν τέλει ο Χριστός, όμως, ή προσλαμβάνει το όλον, το όλον μας, ετσι οπως τη ζουμε δεν πολυ δινει σημασια σε αυτα εν τελει ο χριστος ομως η προσλαμβανει το ολον το ολον μας ολης μας της καθημερινότητας, όλης μας της ζωής ή ένα κομματάκι που πάμε για την κυριακή στην Εκκλησία. Θα δούμε, λοιπόν, καταρχήν να διαυκρινίσουμε, γιατί ο καθένας έχει μια δική του άποψη και μία δική του ιδέα για την ζωή. Και ο καθένας έχει μία διαφορετική συνείδηση. Θα δούμε λοιπόν ποια είναι η συνείδηση. Συνείδηση σημαίνει γνωρίζω καλά και σε βάθος. Συνίδα. Γνωρίζω καλά και σε βάθος αυτή είναι η συνείδηση. Ο κάθε άνθρωπος όμως δεν έχει την ίδια συνείδηση. Και η συνείδησή μας δεν είναι πάντα μέτρων αλήθεια. Επηρεάζεται η συνείδησή μας από τα βιώματά μας, από τα διαβάσματά μας, από τις εμπειρίες μας, από τα θελήματά μας, από τις επιθυμίε μας, Όλα, από το περιβάλλον μας. Όλα αυτά δημιουργούν μια εικόνα μέσα μας για το τι είναι κακό και τι είναι καλό. Αυτό όμω δεν ανταποκρίνεται πάντοτε με την αλήθεια. Γιατί η συνείδησή μας... Είτε, εκούσια, είτε ακούσια, είτε ακούσια αλλοιώνεται. Και ξεφεύγει από αυτό το μέτρο τη αλήθεια. Ασφαλώς, η συνείδηση του κάθε ανθρώπου έχει ηθικό περιεχόμενο. Και έχει γνώση περί Θεού. Αλλά αυτό αλλοιώνεται. Αλλοιωνόμεθα μέσα στην αμαρτία, μέσα στη φθορά τη ζωή, μέσα στα δεδομένα που κάθε καθένα μέσα του. Τι, ο καθένα δηλαδή, είμαστε τόσοι άνθρωποι, ο καθένα έχει μια ειδική του άποψη για συγκεκριμένα πράγματα. Και υπάρχει σύγχυση. Υπάρχει όμως μια σταθερά. Αυτό που λειτουργεί αντικειμενικά ως αλήθεια είναι μόνο ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λειτουργεί και είναι αντικειμενικά η αλήθεια της συνείδησης μας. Και σύμφωνα με την παράδοσή μας την πνευματική, την οικειοποιείται, ο καθένας την, αυτό τον, οικειοποιείται ο καθένας αυτό το Λόγο του Θεού που είναι η αλήθεια της συνειδησης μας, την μέσα από την από, μέσα από την στον πνευματικό. Δηλαδή ο πνευματικός οφείλει όχι να καθορίσει τι θα κάνουμε στην καθημερινότητά μας αλλά να μας ξεκαθαρίσει το μέτρο της αλήθειας στη συνείδησή μας που είναι ο Λόγος του Θεού. Ουσιαστικά ο πνευματικός οφείλει να μας διερμηνεύσει το Λόγο του Θεού στην προσωπική μας ζωή. Αυτό όμως δεν είναι απόλυτο. Δεν υπάρχουν καλούπια γι' αυτό. Δεν ισχύουν για όλους τους ανθρώπους τα ίδια. Υπάρχει μια κοινή βάση. Υπάρχει ένας νόμος που είναι κοινός. Ο νόμος αυτός έχει να κάνει με την αγάπη του Θεού και με το σταυρό μέσα από το νομίου καθένας μας ζει αυτή την αγάπη. Αυτή είναι η βάση αλήθειας για όλους. Η βάση αλήθειας είναι η αγάπη του Θεού με την, στην οποία μετέχομαι δι'α του Σταυρού. Από εκεί και πέρα ανάλογα με την κλίση που έχει ο κάθε άνθρωπος ανάλογα με, την, με τα βιώματα που έχει ο κάθε άνθρωπος ανάλογα με το χαρακτήρα που έχει ο κάθε άνθρωπος υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι που προσεγγίζεται αυτή η αλήθεια. Και εκεί είναι υπεύθυνο ο πνευματικός πώ θα δώσει στον καθένα το μέτρο που του αναλογεί. Εν πάση περιπτώσει Σκοπός του πνευματικού και της πνευματικής Καθοδήγησης είναι να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Η πακούοι δεν είναι σκλαβιά. Είναι μια διαδικασία να δώσει στον άνθρωπο την ελευθερία του Χριστού στη ψυχή του. Έτσι λοιπόν ο πνευματικός οφείλει να καλλιεργήσει την συνείδηση του ανθρώπου για να τον κάνει να είναι ελεύθερος. Και είναι πολύ σημαντικό η αγωγή συνείδησης που θα λάβουμε. για να, να, απο, να γίνει μία αποκατάσταση της ισορροπίας μέσα μας. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα μέτρο που αυτό είναι, είπαμε, η σχέση μας με τον Θεό και ο Σταυρός, ο προσωπικός μας, η άσκησή μας με την οποία ζούμε, αυτήν την αγάπη, με την οποία μετέχουμε σε αυτήν την αγάπη, κι όλα τα άλλα, τα υπόλοιπα, οικοδομούνται στον άνθρωπο, ανάλογα με τον άνθρωπο. Και παίρνουμε αυτήν την αγωγή συνειδήσεως. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με αυτή την βάση, μπορούμε να πούμε τα παρακάτω. Που αφορούν την κοινωνικότητά μας, μέσα από την οποία κρίνεται, καθορίζεται, η πνευματική μας πορεία, η σχέση μας με τον Θεό δεν έχει λοιπόν την έννοια αυτά που θα πούμε παρακάτω ως πρόταση κοινωνικότητας δεν έχει καταρχήν τη μορφή του δόγματος και κατά δεύτερο λόγο δεν έχει την έννοια πρακτικών συμβουλών που είναι κλεισμένα σε κουτάκια να τα πάρουμε και τα κάνουμε να εφαρμόσουμε για να νιώσουμε καλά έχει την έννοια ενός ήθου ζωής έχει την έννοια μια αγωγή συνειδήσεως που έχουμε ανάγκη να λάβουμε. Και στην Εκκλησία, μέσα από την εμπειρία των πατέρων μας, δεν μεταφέρονται πρακτικές συμβουλές, πέντε-δέκα πράγματα, αλλά μεταδίδεται μια εμπειρία ζωής. διαμορφώνεται μια αγωγή συνειδήσεως. Γιατί αυτή έχει αλωτριωθεί. Και όταν δεν έχουμε υγιή συνείδηση, δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Να πούμε ένα παράδειγμα. Βρισκόμουν σε μία εκκλησία που γινόταν μία εκκλησιαστική εκδήλωση πριν μέρες και υπήρχαν πολλοί παπάδες που μπαίναν βγαίναν από το γερό. Κάποιος ο οποίος ήταν στο ψαλτήρι μου λέει πω, πω κατασκανδαλίστηκα. Πώς μπαίνουν παπάδες έτσι, με τι τρόπο μπαίνουν χωρίς ευλάβεια. Αυτό είναι μια κουβέντα που λέμε, την είδαμε και τη λέμε. Στην παρατήρηση, γιατί ταλαιπωρείς στην ψυχούλα σου, γιατί κατακρίνεις, ήταν αδίέξω, δεν ξέρει τι να πει. Όμως δέστε, κάτι που λειτουργούμε εκ του φυσικού, έτσι αυτόματα μαρτυρεί μέσα μας πώς λειτουργούμε, τι μέτρο ζωής έχουμε. Έχουμε έτοιμα αυτά τα λόγια. Δηλαδή, η αγωγή συνείδησης είναι η μία που μου λέει, είδα αυτό, το λέω, σκανδαλίστικα. Ξέρετε, υπάρχει ένα μπέρδεμα... Είναι αυτό που πούμε και στην αρχή θα τη συνείδησή μας Εγώ έχω εκκλησιαστική συνείδησία Έχω ηθική συνείδησία Πρέπει να προστατεύσω την εκκλησία Το σύστημα από αυτή τη φθορά των παπάδων Εν ονόματι της συνειδησεώς μας Της ηθικής μας υπερτροφίας Οδηγούμεθα στην κατάκριση Και καλύπτουμε πολλά πάθη μας Με τη συνείδηση Οι όποιοι Ποια συνειδησία του Χριστού, ο Χριστός όμως τι θέλει, το ρωτάμε, θέλει την κατάκριση, θέλει αυτή την προσβολή. Τι πετυχαίνουμε, τι σώζουμε, τι θέλουμε να πετύχουμε. Αν το ψάξουμε παρακάτω, τον εαυτό μας να προστατεύσουμε. Δεν είμαστε καλά, είμαστε κακομύριδες, ε, δεν είμαστε χαρά μέσα μας και προσπαθούμε να βρούμε ένα αλόθη να εκτονώσουμε και να δικαιολογήσουμε. Τη δυσαρέσκει από όχι η καρδιά μας. Και τι φταίει φταί, ο παπά μας που είναι αγενός ή ανευλαβός στο ιερό. Αυτά όλα δεν τα περνούμε ψήφιστα. Όμως είναι πολύ σημαντικά στην καθημερινότητα μας. Αυτό είναι ο χριστιανισμός μας. Αυτό το ήθος αυτού του ανθρώπου, αν είναι παντρεμένος, πώς θα πάει στη γυναίκα του και στο σπίτι του. Δεν θα βγει κάτι ανάλογο. Δεν θα είναι ένα καλκομύρης, μίζερο, ανελεήμων, χωρίς αυσπλαχνία. Δεν θα είναι σκληρό. Δεν χρειάζεται να φιλοσοφούμε πολλά πράγματα. Απλά, πρακτικά. Έτσι δεν γίνεται. Πού προέρχεται. Από τη συνείδησή μας. από το τι αγωγή λαμβάνουμε. Να δούμε λοιπόν. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πνεύμα θα δούμε μερικά πρακτικά παραδείγματα. Όσο μας πάρει ο χρόνος. Και όχι επαναλαμβάνομαι μέσα στην έννοια τεχνικών συμβουλών για ευτυχέστερη ζωή για αυτήν είναι η κατάρτιση εποχής μας. Η εποχή μας τι έχει ακόμη και οι ψυχολόγοι δίνουν τεχνικές συμβουλές για να νιώσουμε πιο ευτυχής. Η ιστορία δεν είναι να πιο ευτυχής αλλά να νιώσουμε πιο ταλέπωροι και να ελπίσουμε μέσα στην ταλαιπωρία μας. Η ιστορία δεν είναι να αλλά να μας αποκαλυφθεί μία αγωγή ζωής όχι θανάτου. Όλα αυτά κρύβουν θάνατο. Ποια κρύβουν ζωή, να δούμε. Λοιπόν, ξεκινούμε από τα πολλά πράγματα. Α υποθέσουμε ότι ερχόμαστε σε συζήτηση με κάποιου ανθρώπου. Επικοινωνούμε καθημερινά, ανοίγουμε κουβέντε, συζητούμε. Εμεί μπορούμε να κάνουμε μια κου... συζήτηση δύο ώρε, αν και συνήθω μετά από 5-10 λεπτά λέμε ανοησίε. Οι κουβέντε μα, οι σοβαρέ 5-10 λεπτά κρατάνε. Τέλο πάντων, εμεί νιώθουμε ότι δεν κάναμε τίποτα γιατί ήταν όλα μεγάλη γάλα. Μέσα σε όλα αυτήν την κουβέντα μας, μια-δυο ώρες μπαρκρύβεται θάνατος. Και να δούμε πώς οι πατέρες μας τα διακρίνουν αυτά τα πράγματα. Αν κάποιος στην κουβέντα σου αναφέρει ελάττω κάποιου αδελφού και συμμετέχεις στην κουβέντα για το ελάττωμα του αδελφού, τι έγινε, τι λένε οι πατέρες μας, ήδη έχει θάνατο μέσα σου. Πνευματικά έτσι είναι. Συζητούμε με κάποιον. Και κατακρίνουμε, κουτσοπολεύουμε, κατηγορούμε κάποιον. Ακούμε, συμμετέχουμε. Ήδη είμαστε στον θάνατο. Η καρδιά μας έχει θάνατο. Ό,τι σου είπε για τρίτο πρόσωπο, μην το πεις σε κανένα. Διότι θα κατηγορήσεις απόντα άνθρωπο και δεν είσαι και αυτό της μάρτυρας. Το κάνουμε. Δεν είναι πνευματικό γεγονό Ποια πνευματικότητα. Μόνο αυτά που αφορούν τα σαρκικά μα αμαρτήματα. Μα τα σαρκικά μα αμαρτήματα δεν πέφτει ξαφνικά, προέρχονται όλα αυτά. Χάνει τη χαρτιά και μπλούμ. Χρειάζεται λοιπόν να επιχειρήσουμε μια προστασία του εαυτού μα. Λοιπόν, όταν σου είπε κάποιο για τρίτο πρόσωπο, μην το πει σε κανένα. Δεν έχουμε δικαίωμα. Εδώ είναι σπορ. Οι χριστιανοί για τρίτου μιλούμε. Ξέρετε γιατί, δεν έχουμε τίποτε να πούμε μέσα μα. Αν έχει τον Χριστό. Έχεις πολλά πράγματα να πεις. Επειδή δεν έχουμε να πούμε, βρίσκουμε ως μόνο πεδίο δράσης του λόγου μας τον τρίτο. Το κουτσομπολιού ή την κατάκριση. Και δέστε τι λένε οι πατέρες. Δεν έχει σημασία αν κατηγορήσεις τον αδελφό σου καλός ή κακός, δικαίος ή αδίκος, αλλά απαγορεύεται να μιλούμε για, κά, για κάτι που δεν τιμά τον άλλο. Απαγορεύουμε, απαγορεύεται να μιλούμε για κάτι που δεν τιμά τον άλλο. Για, ένα λόγο, για, με έναν, για έναν τρόπο μόνο δικαιολογούμεθα να μιλούμε μόνο τιμητικώ για τον άλλο. Αυτό δεν είναι συνείδηση. Τι συνείδηση έχουμε εμείς. Όταν μιλούμε για τρίτον, επιτρέπεται μόνο τιμητικώ να μιλούμε για τον άλλο. Δεν επιτρέπουμε να λέμε για κάτι που δεν τιμά τον άλλο. Αυτό μόνο να πάρουμε, να δουλέψουμε μέσα μα, είναι υπόθεση όλη τη ζωή. Αν το κάνουμε αυτό, θα συγκινηθεί ο Θεό. Θα μα δώσει προσευχή. Να γιατί δεν έχουν προσευχή. Δεν αυτοί που δουλεύουμε οχτάωρο, δεν αυτοί που έχουμε μέρημνε, είναι που είμαστε κινησμένοι σε αυτά. Αν μέσα μα διαφυλάξουμε την καρδιά μα, κάνουμε αυτόν τον αγώνα, έχει μεγάλο αγώνα να κάνουμε. Αν κάνουμε αυτή την προσοχή μέσα μα και ελέγχουμε τα λόγια μα και αυτά που ακούμε. Και αυτά που λέμε, να είναι τέτοια που είναι τιμητικά για τον άλλο και όχι προσβλητικά. Ανεξάρτητα, αν δικαίως ή αδίκως είπαμε, κατηγορείται κάποιος. Αν αυτό προσέξουμε, χάρη στον Θεό θα έρθει. να αυτό δεν είναι μια κοινωνικότητα, είναι οι κοινωνικές μας σχέσεις. Οι κοινωνικές μας σχέσεις καθορίζουν και τη σχέση μας με τον Θεό. Και λένε οι πατέρες μας, μόνο τιμητικά μας επιτρέπεται να μιλούμε... Αλλιώς γινόμαστε τι δολοφόνοι του εαυτού μας. Δολοφονούμε την ψυχή μας. Την καταστρέφουμε. Αν σε ρωτήσουν λένε. Για κάποιον, για κάτι που ακούστηκε. Σε ρωτήσουν, ακούστηκε κάτι ρε πράδογη μου. Τα έγινε έτσι. Και σε ρωτήσουνε. Τι σημαίνει Αυτό. Ότι σε θεωρούν μη σοβαρόν άνθρωπο και γλοιώδη. Ε, από σένα θα τα μάθουν όλα. Και αρχίζουν και σε ρωτάνει. Αυτό τι σημαίνει. Δεν σε θεωρούν αξιόλογο. Δεν σε θεωρούν, Δεν σε θεωρούν σημαντικό. Σε θεωρούν ένα άνθρωπο. Ξέρετε απλά πράγματα. Αλλά από αυτά φαίνονται οι αλήθειες μας. Οι αλήθειες του καθενός μα Δεν έχει επίσης ευθύνη μόνο αυτός που ομιλεί, αλλά και αυτός που ακούει. Δεν επιτρέπεται και για ποιο λόγο λέμε ότι ο άλλος αρπεδάκι μου με σκαδάλισε, μου βάλει λογισμό, εσύ ανεξέσαι σου. Δεν επιτρέπεται να θέσουμε τον εαυτό μας σε πειρασμό που προσβάλλει τη λογική μας ή το λογισμό μας. Οτιδήποτε χαλάει το λογισμό μας, προσβάλλει τη συνείδησή μας, μας θέτει σε κατάσταση πειρασμού, δεν επιτρέπεται να το ακούμε. Γιατί το ακούμε. Γιατί δεν κλίνουμε τα αυτιά μας. Μα επιμένει να φύγουμε, να απομακρυνθούμε, να τον διώξουμε. Είναι όμορφο, είναι ευγένεια να τον διώξουμε. Μα πιάνουν εμά οι γλυκανάλα τη Ευγέννη. Ε, πάτρε να μην το στενοχωρήσω. Ε, πώ να του πω όχι. Ε, να του πω να μην μου μιλήσει. Ήρθε να μου πει τον πόνο του. Ήρθε να δικαιωθεί. Ξέρετε, εμεί ζούμε την ψευδέστηση ότι έρχεται κάποιο να μα πει τον πόνο του. Τι περισσότερε φορέ, όταν λέει άνθρωπο, Θέλω από τον πόνο μου, Θέλω να επαφθώ, Τι θέλει να μα πει, Θέλω να δικαιωθώ. Και ψάχνει κάποιον να δικαιωθεί. Να τον ακούσει και το δικαιώσει. Δεν θε να πει τον πόνο, πε στον πνευματικό σου. Είσαι αυτό που θα σου υποδείξει το πνευματικό σου. Γιατί το λε σε οποιονδήποτε. Και όταν είναι θέμα πρα, μάλιστα πνευματικό, ψάχνουμε να εκτονοθούμε και να δικαιωθούμε. Δεν ψάχνουμε να αναπαυθούμε. Και εσύ όταν το παίζει σαν του άλλου, στην ουσία είσαι ένα κουτσομπόλη που θέλει να, να πληροφορηθεί τα τη ζωή του. Αυτή είναι η χριστιανική μα κοινωνικότητα των 21των αιώνα. Πάρα πολύ παίζει ο διάβολος μαζί μας. Στερούμε θα πολλά από τα δάρτου αυτό τον τρόπο. Και χάνουμε την ευγένεια της ψυχής μας. <coughs> Θέλετε να ρωτήσετε αυτό το παράδειγμα κάτι. Ο Χριστός που μας έμαθε να προσυσκόμαστε είναι δεν ξενέχιση μας εστερασμών. Πώς το έχεις Τι είπε. Ο Χριστός που μας έμαθε λέει μη σε βάση πειρασμών Γιατί ο ίδιος ο που μας λέει να παρακαλούμε το στόμα να μην το προκαλούμε εμείς ακόμη χειρότερα. συμφωνούμε εάν εγώ ανοίξω τα αυτιά μου εάν ανοίξω το στόμα μου πρέπει να προσέξω μη θέσω πειρασμό σε εμένα και στον άλλο. να είμαι προσεκτικός τι σημαίνει αγαπώ τον άλλον Τι σημαίνει σέβομαι τον άλλον, δεν τον θέτω σε πειρασμό, δεν χαλάω τον λογισμό του. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει να προστατεύω το δικό μου λογισμό. Αν εγώ δεν προσέχω τους λογισμούς μου, δεν προσέχω την καρδιά μου και δεν καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι το γεγονός της κατακρίσεως για πράγμα, για μένα, εύκολα θα πω, ρε τι έκανε, κατέκρινα, Α το φορτώσω και στον άλλο, να το γεμίσω και αυτόν από λογισμού. ασφαλώς θα να ομιλήσουμε ό,τι θέλουμε αρκεί να μην αναφερόμαστε σε τρίτον άνθρωπο. Να ρωτήσω κάτι. Όταν αναφέρεσαι τιμητικά και επενείς κάποιον επειδή πρέπει και όχι επειδή το νιώθεις πάντοτε αυτό. Τι συμβαίνει Γιατί να, Γιατί να πρέπει. Γιατί να πρέπει. Γιατί λέμε ότι πρέπει και δεν πρέπει να εκφράζουμε αρνητικό λόγο για τρίπους. Μην πει τίποτα. Μην πει τίποτα. Ή αν πει τιμητικό λόγο, κάντο με προσευχή για να σου γίνει και πραγματική συνείδηση. Έστω επειδή πρέπει, να είναι ένα βήμα μπροστά. <συσχύ> <κυσχύ> Εάν συνοδεύεται με προσευχή, ναι. <smUR> <συσχύ> ε, αν κάνω λάθο, με διακόπτω. Καταλαβαίνω ότι εδώ μιλάμε για το πώ πολιτευόμαστε. Με την ευρία έννοια του όρου και με τη στενότερη. Δύο ερωτήματα. Ένα σε αυτό που είπατε προηγουμένω για το θέμα του κουτσοβολιού και τις κατάκρισης. Εάν δεν υπάρχει αρνητικό συνέστημα για το πρόσωπο το οποίο μιλούμε, αλλά μιλάμε για τις πράξεις του, ισχύει το ίδιο. Όχι, αρκεί πρώτα να πεις τα δικά σου κατορθώματα. Τα δικά σου βρεγμένα και μετά πες τι Ένα. Και δεύτερο, η... εντάξει πες τις πράξεις του, αλλά βρες και ένα πνευματικό λόγο που το κάνεις. Και τρίτο, ή αν είναι αλήθεια αυτό το γεγονός, το καταλάβεις σου σωίδες. Πώς, όταν έχεις προσευχεί και ειρήνεις η καρδιά σου μετά. Αν όμως δείσεις μια κούραση, μια εξάντληση, δεν είναι εκθέου. Δεύτερο, να εξετάσεις για ποιο λόγο το κάνεις. Πνευματικό λόγο, που είναι ευσταθή και σε αναπάβει. Και τρίτο, πρώτο, πες τα δικά σου βρεγμένα. Ε, αυτό το έχει καταπιείς. Του κρατάει και το... <laughs> Είναι αυτό, λέμε τον άλλο και δεν κοιτάμε τα δικά μας. <laughs> κρατάει το μικρόφωνο και... Λοιπόν, και το δεύτερο ερώτημα. <laughs> Μιλήσατε προηγουμένως για την κατάκριση που υπέπεσε κάποιος στο ψαλτήρι όσον αφορά το θέμα του σκανδαλισμού με την είσοδο στην, στο ιερό. Υπάρχει εμως, Υπάρχουν δύο-τρία πράγματα που ενοχλούν όλους τους χριστιανούς και για παράδειγμα, πούμε. Τα αυτοκίνητα των Μητροπολιτών. Είναι ένα πράγμα το οποίο χρόνια ολόκληρα ακούω και κανεί Μητροπολίτης δεν έχει κάνει κανείς ψέμα. Μερικοί Μητροπολίτες έχουν μπει στη διαδικασία να πούν ότι σκανδαλίζω το λαό με το να έχω μεγάλο αυτοκίνητο. Είναι το πιο εύκολο πράγμα να καταργηθεί και δεν το καταργούν. Αυτό γιατί θέλω να ξέρω είναι κατάκριση. Από που πολιτεύονται, κρίνονται κιόλα. Δεν μπορεί να μιλάνε για οτιδήποτε και να μην κρίνονται. Σαφέστατα. Πάλι θα επαναλάβω. Αν αυτό ο λογισμό σου. Σου φαίνει προσευχή, συνέχισε το. Mm -hmm. Ένα. Δεύτερο. Αν εξαντλήθηκε με το να ασχολείσαι με τι δικέ σου αμαρτίε, προχώρησε παρακάτω. Δύο. Αυτό είναι πολιτεία. Δεν μιλάω για αμαρτίε ή πάθη. Μιλάμε για την πολιτική των πραγμάτων. Δηλαδή, με αυτή τη λογική δεν θα πρέπει να κάνουμε σε τίποτα κριτική στα τεκτενόμενα στην ελληνική κοινωνία. Μιλούμε ή πολιτικά ή πνευματικά. Μιλούμε πνευματικά τώρα. <ΣΣΣ> Εάν θέλει να λύσει το πολιτικό ζήτημα. Το ψυχολογ... Και να κάνει μια... ένα ψυχογράφημα και να λύσει το κοινωνικό φαινόμενο των Μητροπολιτών και κάνει, το... κάνει, το σκο... κάνει σκοπό ζωή σου, κάνει πρωτοκαθήκον, κάνει επιλογή του. Ή θα λειτουργήσει πνευματικά. Όποιο θα... θέλει, παίρνει. Αν εσένα... είναι ζωή για σένα και σε πληρώνει το γεγονό να λύσει το πολιτικό πρόβλημα με την έννοια τη πώ πολιτεύεται ένα Μητροπολίτη, κάντο. Εμένα δεν θα μου αρκούσε αυτό το πράγμα, δεν θα με γέμιζε. Δεν με ελευθερώνε. Θέλω κάτι πιο ολικό που να αναπαύει το όλον μου. Να το βλέπω σε μια σφαίρα πιο οικουμενική μέσα στο πλαίσιο της ζωής. Σε μια καθολικότητα πραγμάτων. Λοιπόν, εάν εμένα αν ε, είχα ήδη ε, εξαντλήσει την έρευνα του δικό μου Μαρτιοκοιτάχα, είχα τα όλα, τότε και με τον άλλο. Ένα. Δεύτερο. Να εκκρευνήσουμε επίσης αυτός ο τρόπος μου όντω βοηθά στη λύση του προβλήματος ή απλώς μου δίνει ένα περιεχόμενο να φιλοσοφώ και να λέω να, να το παίζω σπουδαίως ό,τι έχω και εγώ απόψεις ζωής για κάποιους ανθρώπους. Τι, λύνει πρόβλημα, πρακτικά, ρεαλιστικά λύνει. Πες το, 10, είκοσι, γράψεις εφημίρες, λύνει το πρόβλημα. Να έχουμε και μια, μια ένα πρακτικό αντίκρισμα. Ή τελικά έχω κάτι για να έχω κι εγώ μια άποψη πραγμάτων να το παίζω σοφός μέσα σε μια ομάδα δέκα ανθρώπων να το παίζω ξυπνάκιας. Εάν αυτό το έλλεινε, κάντε. Αλλά εγώ θα πάρω και πιο πονηρά το πράγμα. Δεν με διαφέρει κανεί άλλος. Διαφέρει, γιατί έχω τέτοιο κόλλημα εγώ με αυτό. Γιατί με σκανδαλίζει. Τι, η πίστη μου στο Χριστό περνάει μέσα από τη το μερσεντέ του δεσπότη ή ε, απευθεία στο Χριστό. Γκρεμίζεται η πίστη σου δηλαδή στο Χριστό με αυτό το πράγμα. ή θα ήθελε να χτίσει μερσεντέ και δεν έχει και τρελένε. <χει> δηλαδή πολλά πράγματα. Για πράγμα. μηχανή. Πώ? Αν ή θα προτιμούσε. Μηχανή. <χει> Τότε θα συμβουλεύσουν την συμμετάσμη με μηχανή. <χει> Τέλο πάντων. Τόνισα το γεγονό ότι είναι θέμα πολιτεύεστε. Δεν είναι έξω την πολιτεία. Άλλο η πίστη μου στον Χριστό και άλλο θέμα πολιτεία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι, ε, δεν είναι καθόλου διαφορετικά. Δηλαδή, ο Χριστός έχει μια πρόταση πολιτείας. Έχει μια πρόταση πολιτεύεστε. Αν θέλω την ακολουθώ, αν θέλω δεν την ακολουθώ. Ή ακολουθώ μια δική μου συνείδηση, όπως ατομική συνείδηση πραγμάτων, μέσα στο γεγονός της πολιτείας μου, ή ακολουθώ τη συνείδηση του Χριστού. Δεν είναι, κομ, δεν είναι ένα κομμάτι ο Χριστός ζωής μου. Προσλαμβάνει και μου προτείνει μια στάση ζωής για όλα. Ή επιλέγω αυτή τη στάση ή επιλέγω κάποια άλλη στάση. Δική μου. Μια ατομική ηθική. Μια υποκειμενική ηθική. Η ηθική του Χριστού είναι άλλη. Τους εμπόρους όμως στο ναό τους ξυλοκόπησε. Ο Χριστός. Γίνε και εσύ και κάτω. <Κι> Γι' αυτό είπα. Πρώτα να τελειώσουν να τελειώσουν δικές σου αμαρτίες. Αν τι έχεις τακτοποιήσει όλες, τις έχεις ξεπεράσει όλες τότε Και, πούμε, ότι... να, να ολοκλώσω και λίγο. Πάντως, ένας δείκτης ασφαλή. Πραγμα... Ε, ε, στον καθένα εσύ τελείως δεν φέρει πράγματα. Δηλαδή, δεν πρέπει γενικεύουμε. Μάρτυρας αυτού που λες, αν έχει αλήθεια, είναι η καρδιά σου. Άσου για να ειρήνη και προσεφείς, συνέχισε του. Ας σε ταράσει και σου κλέβει την χαρά του Χριστού, έχει πρόβλημα, είναι ύποπτο. Αυτό είναι πολύ ασφαλή να το προσέχουμε. Συγχάνει την Είναι το να καταφέρουμε να μην κατακρίνονται για το πλήκτρο Τι γίνεται όμω πάντε με την κατάρριση που γίνεται μέσα. ίδιο πρόβλημα είναι. Θέλει προσοχή. Να ρωτήσω κάτι. Ο Θεός, πώς έφερε τα πράγματα, έχασε στους δύο γονείς σου πέρσι. Τη μέρα της κηδείας σου θα έχεις λογισμό για το μερσέντε του δεσπόδι; Γιατί θρυνούσες το αγαπημένο σου πρόσωπο. Αν θρυνούμε τον εαυτό μας, όντως, και έχουμε αληθινή σύνδεση Χριστού, δεν θα, θα βλέπουμε Μερσέντες, θα βλέπουμε το μόρις που έχει. <laughs> Μινάκι, θα βλέπει, δεν βλέπουμε τίποτα μπροστά μα. Είναι τόσο. και τενεκέδε είναι. Τώρα είναι μεγαλύτερο τενεκέ, μικρότερο τενεκέ, θα πεθάνουμε. Και όταν θρυνούμε τον εαυτό μα, τι αμαρτίε μα, αλλά τι γίνεται. Περνούμε αψήφιστα την προσωπική μα πνευματική ζωή. Δεν τη ζούμε σε βάθο. Οπότε δεν έχουμε πόνο για τα δικά μα λάθη. Δεν έχουμε πόνο για την απώλεια τη αγάπη του Θεού. Και μόνο. Να, αν το παρομοιώσουμε με θένατο, το συνειδητοποιούμε. Ένα άνθρωπο που πραγματικά έχει συνειδητή σχέση με τον Χριστό και τον πονάει η απώλειά του, δεν βλέπει μπροστά το αυτοκίνητα, δεν βλέπει τίποτα. Όταν όμω είμαστε ελαφροί, χαλαροί μέσα μα και δεν δίνουν σημασία στη ζωή μα, Ε, ναι, πώνεσαι, βέβαια, στενοχωρέθηκα, αλλά δεν πειράζει γιατί δηλαδή, αυτοκίνητα έχει με σκανδάλιση. Ο άλλο μπορεί να βγάζει τα μάτια του. Μπορεί να είναι ο μεγαλύτερο απαταιόνα και υποκριτή, είναι δικό του πρόβλημα. Ούτε θα τον αλλοιώσουμε τώρα. Εμεί πιάνουμε, ξέρετε, έχουμε και ένα άλλο σπορ στην εκκλησία. Να λέγουμε και να αντιλέγουμε. Να φιλοσοφούμε και να διολογούμε και να τροχόμαστε μεταξύ μα. Χάνουμε την ειρήνη. Αν ο άλλο δεν σας ακούσει, σταμάτα. Θα σου πει μια κουβέντα. Θα σου πει, χρειάζεται ο δε να αλλάξει τα μάξι. Θα του πει, ναι, χρειάζεται. Τελείωσε. Τι να πει στην παρακουβέντα. Εμεί, όχι, αν τον άλλο θα αντιλέγει και μπούμε σε μια σύγκρουση. δεν είναι το ενδιαφέρον μα αυτό που μιλούμε. Είναι η σύγκρουση το ενδιαφέρον μα. Δεν είναι το περιεχόμενο του, του που συζητούμε, το ενδιαφέρον μα είναι ποιο θα νικήσει τον άλλο στη σκέψη, στο λογισμό, στην ιδέα, στη γνώση. Και οι περισσότερε θεολογικέ κουβέντε, οι φιλοσοφικέ, οι ηθικέ, οι πολιτικέ, οι οτιδήποτε άλλο, είναι ένα πλαίσιο μάχη, σύγκρουση για να βγούμε νικητές. Και χάνουμε την ειρήνη του Θεού. Επομένω, όταν ο άλλο δείχνει ότι έχει τέτοια διάθεση και έχει ταραχή, μη πούμε σε αντίλογο, θα σου πει ναι, ναι συμφωνώ μαζί σου. Να προσπαθούμε να, να αποφεύγουμε αυτές τις αιτίε που μας χωρίζουν από τον άλλο και να βρούμε τις αιτίε που μας ενώνουν τον άλλο. Μας ενώνει η υπακοή, η πνευματική, η σιωπή και ο σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου ανθρώπου. Να σεβόμαστε προσωπικότητα του άλλου ανθρώπου. Ό,τι ιδέες και αν έχει, ό,τι απόψη έχει, ό,τι ζωή και αν έχει. Αν σέβομαι στην προσωπικότητά του και δεν αντιλέγουμε και έχουμε σιωπή και πνευματική υπακοή, θα έχουμε ενότητα με τον άλλο. Θα είναι ένα πανμένο ψυχή μα. Αλλιώ, με το πρόσχημα του, δι, της δε, του δικαίου που έχω, αντιπαλεύω με τον άλλο. Αυτό πώ μπορεί να μπει στην πρακτική μα καθημερινότητα. Αν, για παράδειγμα, έχουμε υπερασπιστή τη ηθική ιδέα, τη κοινωνική ιδέα, τη πολιτική ιδέα, τη θρησκευτική θεολογική απόψεω και γνώσεω. Και θέλω μεταμανίας και μετα ε, εντάσσεως να την περασπιστώ, συγκρούμενο με τον άλλο. Αυτό τι δηλώνει. Είμαι ένα άνθρωπος που βάζω πάνω απ' όλα την υποστήριξη τη και όχι την διαφύλαξη τη σχέση και ενότητας με τον άλλον άνθρωπο. Καλά, θα πει κάποιος να κρύβω την πραγματικότητα. Να μην την κρύβουμε, αλλά η ένταση είναι το πρόβλημα. Η οργή είναι το πρόβλημα. Η αιμονή είναι το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπο, φανταστείτε στο σπίτι που θα είναι με τη γυναίκα του άντρα του. Όταν έχουν πρακτικό ζήτημα, τι αγωγή συνείδηση έχει ότι πάντα θα νικάει η άποψή μου. Πάντα θα κυριαρχεί η άποψή μου. Γιατί? Πολύ απλά. Ξέρω την αλήθεια. Ξέρω το δίκαιο. Και δεν μπορεί να μου λε τι θέλει. Θα υπάρχει πείσμα. Θα υπάρχει επιμονή. Πώ θα λειτουργεί αυτό ο άνθρωπο. Θα είναι ευέλικτο. Αυτό δεν έχει θεολογική πράξη. Δεν είναι κοινωνικότητα. Δεν ρυθμίζει σχέση με αυτό με το Θεό. Πώς θα έχω προσευχεί εγώ όταν έχω τέτοια επιμονή και διοπίσμα; Και δεν είμαι ευέλικτο. Δεν είμαι ανεκτός άνθρωπος. Το καταλάβεις αυτήν. Παίσου μου τη διαφωνία σου. Ναι, ναι, ναι, ναι, θα... Λένε ότι τα τείχη φυλάνε την πόλη. Εάν πρέπει να προστατεύσουμε την πόλη, πόλη, πολιτεία, οτιδήποτε, βάλ βάλτο πώς θέλετε. Θα έρθει σε σύγκρουση με κάποιους που μπορεί να θέλουν τα τείχη να τα ρίξουν. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Συγγνώμη, να έρθεις, ρίξεις... Θα έρθει σε σύγκρουση με κάποιου που μπορεί τα τείχη να θέλουν να τα ρίξουν. Και όταν λέω τείχη, εννοώ τι αρχέ τη πόλη, τα πιστεύω τη πόλη, μπορεί να είναι και τα πραγματικά τείχη αυτά. Όπω είναι στη Κωνσταντινούπολη, που λε: Θέλω να τα ρίξω, γιατί θέλω να είμαι ανοιχτό, να είμαι διεθνιστή, να είμαι κοσμοπολίτης, να είμαι χίλια δυο πράγματα. Δεν θέλω αυτό, δεν θέλω το άλλο. Και μπορεί εκείνη την ώρα κάτι να γκρεμίζεται εκείνη εσύ που πιστεύεις το διαφορετικό δεν θα τον αντιπαλέψεις όχι πλάκα κάνεις <laughs> να σου πω για τον πλούστατο λόγο υπάρχει και εδώ ένα θεολογείο πρόβλημα τα τύχη τα προστατεύει ο Χριστός και όχι εσύ δεν θα προστατεύεις στη ζωή τον άλλο από τα γκρεμίσματα ο Χριστός τα προστατεύει άρα τι κάνεις γίνεσαι Χριστός θεοποιείς τον εαυτό σου εμείς πιστεύουμε προστατεύει τα τύχη του κάθε ανθρώπου και, και κάθε συνόλου ο Χριστός και δεν μιλώ για τα τείχη, τα εξωτερικά, τα υπαρξιακά τείχη. Αυτά τα στηρίζει ο Χριστός. Ας που εγώ δεν τον επιστεύουμε και στην ουσία πιστεύω ότι εγώ είμαι ο δυνατός και ο Θεός θα αντιμετωπίσω αυτή τη ζωή. Και αρχιευγένει η οργή μετά. Και μετά την οργή η κατάθλιψη, δεν τα κατάφερα. Και μετά το ψυχοφάρμακα. Τα τείχη τα στηρίζει ο Χριστός. Ό,τι θέλει ο Θεός. Εγώ τι κάνω, ένα τι δεν θέλω να ρίξω, που από εμένα εξαρτάται. Να σεβαστώ την ελευθερία που μου χάρισε και να γίνει συνεργός της χάρις του. Για ένα τείχος έχω ευθύνη και μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου. Όσο εγώ θα προστατεύω τον εαυτό μου και θα ισχυρόποιω τα τείχη, και να διασφαλίσω τη χάρη του Θεού, θα είμαι μια ζωντανή μαρτυρία που θα εμπνέει τον άλλο. Η εποχή μας, ακόμα και ο γηρεός επίσκοπος, που είναι ένας άνθρωπος με πολλά ταλαιπωρήσεις μέσα στην ψυχούλα του, έχουμε ανάγκη από έμπνευση και παράδειγμα και όχι λόγια και θεωρίες. Έχουμε, παρά, έχουμε ανάγκη από παρουσία ανθρώπων που φέρουν την χάρη του Θεού και έχουν πίστη και προσευχή και όχι φιλοσοφίες και θεωρίες. Από αυτά κουραστήκαμε. Αυτά προστατεύουν τα τείχη. Και η ενοχή μας ότι δεν ζούμε αυτή την αλήθεια μας γεννάει αυτή την υπερβολή στο να μένουμε σε αυτά τα πράγματα. Να εκλογικεύουμε συμπεριφορές και να προσπαθούμε να αμοινόμεθα στις συμπεριφορές, είναι επιτιθέμενθα για να τις διορθώσουμε. Άλλος διορθώνει. Άλλος θεραπεύει. Αλλιώς τότε θα μιλούμε για έναν υπεράνθρωπο. Που στο βάθος απιστεύει ότι μπορεί να είμαστε και εμείς. Πρέπει να ξέρουμε το μέτρο μας, την κλίση μας και τι δυνατότητέ μας. Ήθελα να υπερασπιστώ τον κύριο. Ε, νομίζω, νομίζω ότι εννοούσε ότι τα πρότυπα μας είναι αυτά που μας σκανδαλίζουν. Επάνω σε αυτό μένω. Νομίζω αυτό ακριβώς. Δηλαδή. Νομίζω είναι αρκετά μεγάλη ε, ηλικία και έχει πολλές γνώσεις για να μην σκανδαλίζεται από αυτά τα, τα πρότυπα. Για όλο τον κόσμο τα πρότυπα είναι, αυτά που, ε, είναι το παράδειγμα που θα θέλαμε όλοι να του έχουμε πολύ ψηλά. Ξέρετε ε, γιατί. Όπως λόγω χάρη το τώρα. τώρα. Ε, δύο μέτρα είμαι πιο ύψηλά. <laughs> λοιπόν, δεν τώρα τι γίνεται. Θα έπρεπε αυτή να είναι για μας. Σκανδαλιζόμαστε. Γιατί. ξέρετε. παραδειγματιζόμαστε από αυτούς. Αυτό ήθελα μόνο Παράδειγμα μας, Παράδειγμα μας είναι ο Χριστός. Τον οποίον Χριστόν το γευόμαστε μέσα στη μυστηριακή ζωή. Παράδειγμα μας, επαναλαβαίνουμε, είναι ο Χριστός. Μιμητε, Χριστού. Παράδειγμα μας είναι η ζωή του Χριστού. Ο λόγος του. Και σε αυτόν μετέχουμε με προσωπική μας ευθύνη και ελευθερία μέσα από τα μυστήρια. Τα οποία είναι τέλεια, είτε τα κάνει άξιος, είτε είναι άξιος κληρικός. Αλλά τι συμβαίνει. Εμείς σκανδαλιζόμαστε γιατί προβάλλουμε. Τον εαυτό μας, στον ήρωα επίσκοπο, πολιτικό, οποιονδήποτε. Και στην ουσία, στο πρόσωπο του επισκόπου ή του ήρωα πολιτικού, θέλουμε τον, βλέπουμε τον εαυτό μας. Και η ενοχή που έχουμε, ότι εμείς δεν τα καταφέρουμε, θέλει να τα καταφέρει αυτός. Εγώ δεν πέτυχα να πετύχει αυτός, να μου καλύψει την έλλειψη. Όπως η μάνα... Που είναι προέκταση του αυτού τη, το παιδί τη και επιμένει να γίνει καλό παιδί. Καλό μαθή, καπιχημένο. Τόσο ε, που δεν θα ήθελε για τα άλλα ξένα παιδιά. Γιατί, γιατί είναι το δικό μου παιδί. Ο δικό μου παπά, ο δικό μου πρωθυπουργό. Να είναι τέλειοι. Στην ουσία προβάλλεται ο εαυτό μα αυτά. Γι' αυτό είμαστε αυστηροί. Και εκεί βγάζουμε όλε μα τι ενοχέ για τι δικέ μα ελλείψει. Γι' αυτό αυτό ο σκανδαλισμό, αν αν στην ουσία είναι δικό μα πρόβλημα. Δεν είναι άδικο, δηλαδή λέγεται σαν χιούμορ, αλλά έχει και μια βάση. Σκανδαλίζει, βγάλει τα, τα μάτια σου. Να μην σκανδαλίζει. Αυτή η εύκολη κουβέντα σκανδαλίζομαι, σκανδαλίζομαι. Δεν λέει τι. Δεν ξέρω ποιο είναι ο Χριστό. Δεν ξέρω ποια είναι η χάρη του Θεού. Δεν ξέρω τι σημαίνει άνθρωπο. Δεν ξέρω ποιο είμαι εγώ εν τέλει. Δεν καταλαβαίνω. Αυτή η σκανδαλισμό για παιδάκι του Δημοτικού. Που φαντάζεται ότι ο πατέρα σου είναι Θεό. Εντάξει. Εμείς τώρα είμαστε κάποιε ηλικίε και ξέρουμε τι γίνεται, τι σημαίνει η ανθρώπινη φύση. Ξέρουμε τι να εμπιστευτούμε. Υπάρχει τώρα κανεί από εδώ μέσα που πιστεύει σε κάποιο πολιτικό ή σε κάποιο παπά. Είναι χασό να το πιστεύει. Είμαστε όλοι στη φθορά. Εάν δεν δηλαδή είμαστε στην εκκλησία και πιστεύουμε αυτό και περιμένουμε από αυτό κάτι, είμαστε χαμένοι. Και τότε τα μυστήρια θα πηγαίνουμε στου καλού παπάδε να κοινωνούμε και στου κακού να μην πηγαίνουμε. Μα δεν κάνει ο παπά τα μυστήρια. Ο Χριστό θα κάνει χάρη του Θεού, δεν το καταλάβαμε αυτό. Αυτό είναι πρώτιστο στοιχείο. Αν δεν το καταλάβουμε, σκαδαλίζουμε ασφαλώ. Γιατί φοβάμαι, αν ο παπά είναι αμαρτωλό και έχει μεσέντε, μπορεί ρε παιδάκι μου να μην είναι ολοκληρωμένη λειτουργία και η εξομολόγηση και εγώ να μην παίρνω τη χάρη του Θεού. Θα παίρνω, δεν χάνω τίποτα. Άρα τι γίνεται. Άρα πρόβλημα είναι ο ίδιο ο παπά, ο ίδιος ο δησπότης. Τόσο μεράκι έχω να το σώσω. Τόσο καημό με το σώσω. Τι γίνεται, απλώς μέσα μου έχω κάποια ηθικά μέτρα, είμαι στενόκαρδο και συντηρητικός άνθρωπος και θέλω αυτό το μέτρο ε, μην χαθεί ρε παιδάκι, μην είπαμε, μη, είπα, μη λέω, και έτσι. Άρα δεν πιστεύω στον Χριστό, σε αυτό, σε αυτό το ηθικό μέτρο πιστεύω. Είναι αυτή η συνείδηση που είπαμε, αλλοιωμένη συνείδηση. Έχουμε λάθος αγωγή συνειδήσεως. Και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος, και έχουμε παρατηρήσει όταν ο άνθρωπος προχωρήσει στην άσκηση, είναι πιο επίοιης. Όσο λίγο λι, θα παρατηρήσετε στον εαυτό σας, όταν είστε χαρούμενοι, μέσα στη χάρη του είστε πολύ επίοιης. Όταν είμαστε προσευχή και κατ' είμαστε επίοιης. Όταν ξεχάσουμε προσευχή και είμαστε χαβαλέ από εδώ και από εκεί, είμαστε αυστήριοι. Γιατί δεν είναι υπόπτω αυτό. Γιατί συμβαίνει αυτό. κανονικά. Τι χάρη στο Θεού, Είναι στην κατάνοιξη. Τότε θα λειτουργεί το μυαλουδάκι μα. Γιατί, όταν είμαστε μέσα στην ταβερνούλα, μα πιάνει όλη η φιλοσοφία για του δεσποτάδε. Και δεν μα πιάνει να τον κοινωνούμε. Γιατί, τρογόμαστε. Δεν βρήκαμε γυναίκα, δεν έχουμε δεσμό, δεν έχουμε δουλειά, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο. Έχει κάτι να πούμε, βρε παιδάκι μου. Δεν έχουμε προσευχή, δεν έχουμε χαρά μέσα μα. Κάπου πρέπει να εκτονωθούμε. Το χάρη του Θεού λειτουργεί μόνο αν εσύ θελήσεις. Ή θα τις επιτρέψει ή όχι. Χάρη του Θεού έχει άκρα ευγένεια. Τη διώχνει και φεύγει. Την καλή και έρχεται. Το, το να τη δεχθούμε τη χάρη του Θεού και να δημιουργήσουμε μέσα μας υπόβαθρο, αυτή χάρη να καρποφορήσει. μόνος πήγη στη... Κατάλαβα. Ξέρετε κάτι όμως. Τι μου κακοφαίνεται. Λύσαμε όλα μας τα προβλήματα και μας έμεινε αυτό. Δεν έχουμε πόνο ψυχής τελικά για τη ζωή μας. Για την αναζήτησή μας. Αν έχουμε πραγματικό πόνο και βάλουμε την καρδιά μας κάτω να ψάξει δεν βλέπουμε, δεν ασχολούμε. Δεν είναι πολύ μικρά πράγματα να ασχολούμεθα με αυτά. παιδικά πράγματα. Δηλαδή νομίζω ότι ένας πόνος ψυχής που ζητεί την αλήθεια και πραγματικά ζούμε εσωτερικά και θέλουμε να ζήσουμε εσωτερικά, δεν ασχολούμαστε. Είναι το πολύ παιδικά, πολύ αστεία αυτά τα πράγματα. Μόνο ένα άνθρωπο είναι τελείω άκαρπος πνευματικά είναι έτσι, πώ το λέμε, αλλά αλα, άνθρωπο. Δεν έχει κάποιο βάρο εσωτερικό, ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Νομίζω ένα άνθρωπο που έχει πόνο ψυχή, που αναζητεί την αλήθεια, δεν ασχολείται με αυτά τα χαζά πράγματα. Τώρα τι έκανε και όλα αυτά είναι, α πάει να κάνει τι <ΣΛΣ> Δηλαδή. Χρειάζεται κάτι άλλο βαθύτερο ευρεπεδάκι μου, να έχει άλλο βάρος η ζωή μας. Άλλη αναζήτηση να υπάρχει. Τα ακούω όταν ήμουν από τρίτη δημοτικού, αυτά ακούω. Δεν, είναι, δεν έχει βάθος ο προβληματισμός μας. Γιατί δεν ψάχνουμε μέσα μας. Να δούμε λίγο παρακάτω. Όταν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά, αυτό που είμαι και προηγούμενος, ψάχνει να μιλήσει και να μεταφέρει τον πόνο του σε κάποιον. Να συζητήσει. Στην ουσία ψάχνει τη δικαίωσή του. Έχουμε την υποχρέωση να ακούσουμε τον πόνο του άλλου, ανθρώπου να τον αναπαύσουμε, αλλά με την προπόθεση ο άλλος να μην μα γίνει πειρασμό. Τι εννοούμε με αυτό. Όταν ο πραγματικά έρχεται με διάθεση να βρει ανάπαυση και όχι να δικαιωθεί. Γιατί αν θέλει να δικαιωθεί, θα μα βάλει σε άλλου δρόμου. Θα αρχίσει το ένα, το παράλληλο, κουβέντε, συζητήσει, κουρουτσοπολιά, λογισμού και στην ουσία ψάχνει ένα αποτέλεσμα να βρει. Δεν φταίω, φταίω ο άλλος. Θα μα θέσει πειρασμό. Εάν δούμε κάτι τέτοιο, μακριά. Δεν χρειάστηκε πολύ ανάπαυση. Δεν θέλει να αναπαυτεί. Γι' αυτό χρειάζεται διάκριση μέχρι ποιού σημείου. Επικοινωνούμε μέχρι ποιού σημείου θα αναπαύσουμε τον άλλον άνθρωπο Γιατί όλα αυτά φορτώνουν την ψυχή μας Κλέβουν την ευχή Και χάνουμε τη χάρη του Θεού Η αληθινή κοινωνικότητα, η ισορροπημένη κοινωνικότητα Έχει το στοιχείο της αγάπης αλλά και της ευθύτητος Όταν έρχεται ο άλλος και σε ρωτάει το ένα και το άλλο Με ποιο δικαίωμα με ρωτά. Να σας πω όταν ο άλλο μα ερωτά χίλια δυο πράγματα, ξέρετε γιατί, γιατί του δώσαμε την εντύπωση ότι είμαστε άνθρωποι του ανοιχτού στόματο. Δεν είμαι θα σοβαροί άνθρωποι. Πόσε φορέ μου, μου έρχεται ο άλλο και του λέει: Να πάρω τηλέφωνα και να Στον άλλο δεν τολμουφοβάμαι. Γιατί έχει μια αυστηρότητα με αυτά. Χωρί να είναι άνθρωπο που δεν έχει αγάπη. Έχει αγάπη. Αλλά ξέρω ότι αυτό με αυτά είναι φαρμάκι. Σε κόβει αμέσω. Κάθετα. Γιατί. Αυτός αν όμως θα το σεβαστούμε. Εμείς δεν με τον άλλον το τι θα μας ρωτήσει και πώς θα επικοινωνήσει μαζί μας. Δηλαδή είναι αγενέστατο να λέμε στον άλλο που πήγε και τι έκανε και με ποιους συναναστράφηκε. Αν εγώ δεν θέλω να σου πω γιατί με ρωτάς αν θέλω θα σου πω μόνος μου. Είναι εκβιασμός να με ρωτάς. Αυτό να το μάθουμε να μην δίνουμε στον άλλο την τύποση ότι μπορεί να μας ρωτάει ότι θέλει και να επεβαίνει στη ζωή μας ανά πάσα στιγμή. Εμείς το καθορίζουμε αυτό. Και προστατεύουμε τον εαυτό μας. Εάν εμείς δεν φυλάξουμε τον εαυτό μας, ούτε ο Θεός θα μας φυλάξει. Και χρειάζεται να έχουμε μία αξιοπρέπεια. Να επικοινούμε με ανθρώπους μόνο που μπορούν να σεβαστούν την προσωπικότητά μας. Τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι εγωιστικό. Να σεβαστεί όλο ότι είμαι η εικόνα του Θεού και έχω αξία. Και έτσι να με πλησιάζει, όχι να παίζει μαζί μου. Ούτε να του δίνω το δικαίωμα να παίζει μαζί μου. Με την προσωπική μου ζωή. ή με τη ζωή μου, το τι κάνω και πώ συναναστρέφομαι. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να ρωτούμε Είναι αγενέστατο. Τι έκανε, πού πήγε και τι έγινε. Αν θέλει, θα μου πει ο ίδιο. Και δεν είμαι υποχρέωμένο να απαντάω. Δεν είναι αγένεια να κόβω τον άλλον. Είναι αγένεια, πραγματικά πνευματική αγένεια. Έλλειψη ευγένειας και αρχοντιάς εσωτερικής Να είμαστε χαλήνοτοι Στους λογισμούς, στι σκέψεις, στα λόγια Κουτσομπολιά και χιλιά δύο πράγματα Έτσι λοιπόν Δεν επιτρέπεται Να δίνουμε στον άλλο το δικαίωμα Να μας ρωτά οτιδήποτε Και πολύ πιο χειρότερο Είναι εμείς αφελέστατα Να απαντούμε σε κάθε ερώτηση Ε με ρώτησε πάντρε, Ψέμα, να του πω Δεν το απαντώ πολύ απλά Πως ο Ρωσόπλος έλεγε, σχόλιο. Εγώ δεν μπορώ να το πω, δεν είναι σχόλιο. Και προσπαθώ να κάνω εκεί να πάω, εκεί να πάω αλλιώ. Γιατί δεν είμαι θα Η κοινωνικότητα υγιή ξεκινάει με την ευθύτητα. Καθαρά πράγματα. Ξεκάθαρα πράγματα. Η ευθύτητα είναι η βάση της αγάπης Αλλιώ αυτό που κάνουμε δεν είναι αγάπη, είναι υποκρισία. Στο λιμάνι το λένε αλλιώ. Καταλάβατε τι εννοούμε. Έχει, τι να κάνουμε, θα κάνε, τα παιδιά δεν θα μπορούν να κάνουν οικογένεια, πραγματική οικογένεια. Έτσι λοιπόν η αληθής κοινωνικότητα στηρίζει στο σεβασμό του αλλού, στο σεβασμό του εαυτού μας, στην ευθύτητα και στην αγάπη. Πρέπει τα πράγματα να τα οριοθετούμε. Να ξέρουμε, δεν αντιλέγω με τον άλλο. Βρίσκω πράγματα που με ενώνουν. Αποφεύγω αιτίε που με χωρίζουν. Υπάρχει ψυχική ένωση που στηρίζεται, είπαμε, στην υπακούληση, στη σιωπή και στο σεβασμό. Αλλά ε, ε, και παράλληλα δε, δεν είμαι ένα αχαλήντο άνθρωπο, αγλιώδη άνθρωπο του γέλοτο και τη διάσπαση. Είμαι σοβαρό εν εαυτό με τον εαυτό μου και σιωπηλός και σοβαρό με τον εαυτό μου, αλλά με του άλλου είμαι μιλίχιο, πράο, επίκη, καλοσυνάτο. Για να δώσω στον άλλο την δυνατότητα πως θα με προσεγγίσει. Το πως θα με προσεγγίσει ο άλλος σημαντικό ρόλο παίζω κι εγώ. τη δυνατότητες του δίνω. τη εφόδια του δίνω. Ένα άλλο στοιχείο. Όταν πλησιάζουμε κάποιον, πάμε μια επίσκεψη. Ξέρετε τι γίνεται, εμείς έχουμε προσδοκίες. Στην κάθε μας σχέση έχουμε προσδοκίες. Προσδοκούμε ότι ο άλλο θα με δεχτεί με, με ανοιχτέ αγκάλε, θα χαρεί, θα ενθουσιαστεί, θα με υποδεχθεί. Και αν δεν με υποδεχθεί, να δει τι γίνεται. <Κι> τι γίνεται. Δεν υπολογίζουμε. Να, όταν πλησιάζουμε κάποιον άνθρωπο, τον επισκέπτομαι, μην έχουμε προσδοκίε. Μην έχουμε μάλιστα υπερβολικέ προσδοκίε. Ο άλλο μπορεί, μπορεί να είναι κουρασμένο, μπορεί να είναι άρρωστο, μπορεί χίλια δυο πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να πειράζεται ψυχική μα διάθεση γιατί ο. Δεν με είδε καλά, με στραβοκοίταξε, δεν ευθουσιάστηκε, τον άλλο ευθουσιάστηκε πιο πολύ από εμένα, ο παπάς πώς με κοίταξε, χίλια πράγματα. Δεν είναι να έχουμε τέτοιου είδους προσδοκίες. Αν δεν έχουμε καθόλου προσδοκίες που αυτό είναι πραγματική ταπείνωση, όταν δεν ζητά σου δίνεται, έτσι και με τον Θεό, και τότε αυτό που θα μας δοθεί και το λίγο θα το δούμε σαν δώρο και θα ευχαριστήσουμε και τον Θεό και θα είμαστε και να πάμε. Αλλά εμεί τι κάνουμε, είμαστε απαιτητικοί και κακομύριδες. Είμαστε άρρωστοι, συνοχωρημένοι. Δεν με πήραν τηλέφορο, δεν μου μίλησε, δεν είναι αδιαφέρουσα και για μένα. Και όταν είμαστε άρρωστοι και θέλουμε όλοι να τρέξουν πάνω μα. Και τότε να δούμε τι βγάζουμε. Αυτά δεν είναι κοινωνικέ σχέσει, δεν είναι κοινωνικότητά μας. Από αυτό δεν ρυθμίζεται η ψυχή μα κατάσταση, δεν κανονίζεται και η προσευχή μα. Λοιπόν, να μην προσδοκούμε πολλά πράγματα. Τίποτα για να τα λάβουμε όλα. Να μην είναι Είμαι θα συνεχωρημένη, Απαιτούμε. Και στην περισσότερε φορέ βρίσκουμε ω πρόφαση την αρρώστια μα για να ελέγξουμε και να βαθμολογήσουμε τη συμπεριφορά των άλλων. Για να δω, θα με πάρει ένα τηλέφωνο τώρα. Δεν με πήρε. Αχ, εγώ δεν το παίρνω ξανά. Για να δω, θα με πάρει και αύριο. <laughs> δεν με πήρε. Με πήρε τρίμηρα. Και μου λέει τι γίνεται καλά. Γαϊδούρι, <laughs> μόνο καλά έχει να με πάρει. <laughs> Έτσι δεν είναι η ζωή μα. Αυτή είναι η πνευματικότητά μα. Έτσι μίζεροί είμαστε. Δεν έχουμε εσωτερική αρχοντιά και ελευθερία μέσα μας. Όταν εμείς προσδοκούμε πολλά από, από τους ανθρώπους είναι γιατί δεν λάβουμε τίποτα από τον Θεό. Δεν έχουμε μέσα μας πληρότητα. Δεν έχουμε κάτι τίποτα που μας κάνει να σταθούμε στα πόδια μας. Είμαστε τόσο γυμνοί, τόσο κενοί μέσα μας που όλοι μας την προσδοκούμε την, την αποδίδουμε σε κάποιον άνθρωπο και τον πω, <χωρή> <χωρή> Ο άλλος που είναι υγιής και έχει την οδηγία την θερματικότητα του τη κοινωνικού, του ε, δεν πρέπει να τρέξει σε μένα. <στονικό> δηλαδή, από μόνο του, θα έχει τη διάθεση να βοηθήσει την <στονικό> κοινωνία. Στην ίδια σύστηση το ε, αυτή τη στιγμή ίσω, ε, αν βρθάει τους συνάδελφους με τις σχολητές, να ασπραστούν βοηθήσουν, να μην είναι ε, α, α, στο στο, στο καλυμό, στον αυτό, ε, θα ήθελα να μιλήσουμε κάτι πάνω για τον καταναγκασμό του καλού που έχει ο ψυχαριστήριος. Αυτό δεν είναι... Αρρώστια είναι. Ένας ψυχαναγκασμό είναι. Η καλοσύνη θα έρθει ελεύθερα από μόνη της, όχι για να πάμε στον παράδεισο, είναι γιατί βρήκαμε τον παράδεισο. Η διάκριση ορθοδόξου ηθικής με διτική ηθικής σε αυτό το θέμα είναι αυτή. Ο δυτικός άνθρωπο κάνει καλέ πράξει για να σωθεί. Να εξαγοράσει τον παράδεισο. Ο Ορθόδοξο τι κάνει. Βρήκε τη σωτηρία του που είναι ο Χριστό και χαίρεται να δίνει. Δεν είναι ψυχαναγκαστικό. Και όπω μα εμπνεύσει ο Θεό, θα κάνουμε. Καμιά φορά ο Θεό κοιμίζει τον άνθρωπο για να μα κάνει εμά να ψηθούμε στη μοναξιά μα. Για να οριμάσουμε μέσα μα. να διώξουμε την κακομοιριά μα. Να είμαστε άνθρωποι που γκρινιάζουν διαρκώ και παραπονούνται. Άνθρωπο που παραπονιέται δεν θα βρει εύκολα τον Θεό. Άνθρωπο που παραπονιέται δεν θα βρει εύκολα τον Θεό. Ο Θεό θα του δίνει και αυτό δεν γκρινιάζει. Να είμαστε εύκολοι άνθρωποι, βολικοί άνθρωποι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο εύκολο και ο βολικό άνθρωπο είναι ταπεινό. Ο πεισματάρη είναι δύσκολο άνθρωπο, δύστροπο, ταλέπω τον κόσμο όλο. Πιστεύει λογισμό του. Δεν είναι ευέλικτο, δεν μπορεί να συνεπάρχει με τους άλλους ανθρώπους. Πάντως, ε, πρέπει να... να σταθούμε σε αυτό πολύ. Να μην εμπνέουμε, να μην δίνουμε στον άλλο δικαίωμα να μας ρωτά ό τι θέλει. Να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη. Ε, είναι απαράδεκτο. Σαν φάντασμα, ακούστηκε <laughs> Ε, είναι απαραίτητο ψυχαναγκαστική αυτή η ενέργεια, ή εμπεριέχει και μία διάθεση λειτουργία τη καρδιά, κάτι σαν άσκηση α πούμε, για να λειτουργήσει η καρδιά μα. Αυτό υπάρχει... που λέγαμε πριν δηλαδή. Σαφέστατα, και οι δύο πιθανότητε υπάρχουν. Ευχαριστώ. Αλλά πε το πιο γλυκά γιατί τρώμε ξανά. <laughs> το μικρόφωνο αυτή. Επίση είναι πολύ σημαντικό, είπαμε και πριν, δεν είναι μόνο το στόμα που ομυρίνει και τα αυτιά που ακούνε. Γιατί στείνουμε το αυτοί μα. Μα αρέσει να ακούσουμε κάτι πιπεράτο, το οποίο θα δικαιώσει τη ζωή μας. Από αυτά ζούμε. Ε, μόλις πει κάποιος, κάτσε να ακούσω καλύτερα, πες μου, πες μου, αμέσως ανοίγουν όλοι οι ορίζοντες. <Κι> δεν ευθύνει, αλλά να ξέρουμε ότι ο λόγος μας έχει βαρύτητα. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το υπόβαθρο του κάθε ανθρώπου. Οπότε δεν ξέρουμε πώς μπορεί να μπερδευτεί με την κουβέντα μας. Είτε η κουβάντα μας αφορά τα πολιτικά, είτε τα εκκλησιαστικά, είτε τα εθνικά, είτε τα προσωπικά. Μην είμαστε εύκολοι επειδή εμείς το αντέχουμε. Ο άλλος δεν ξέρουμε τι υποδομή έχει, πώς μεγάλωσε, τι βαθμό ευαισθησίας έχει, πώς μπορεί να θυχθεί, πώς μπορεί να χαλάσουμε την ψυχούλα του. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ διάκριση σε αυτό. Να γνωρίζουμε πολύ καλά τον άλλον άνθρωπο και αναλόγως να κινηθούμε. Εάν όλα αυτά τα λάβουμε υπόψη μας και έχουμε βαθύτατο σεβασμό. Και εκτίμηση και βγαίνει για την ψυχή του άλλου ανθρώπου, ο Θεό θα μα ευλογήσει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από αυτή τη στάση. Ναι, αυτή είναι η άσκηση η πραγματική. Εάν υπάρχει αυτήν η βάση τη αγωγή μα, αυτήν η βάση τη συνειδήσεώ μα, εύκολη είναι και η προσευχή. Εύκολο και αγώνας αγώνα μα και λιγότερε οι πτώσει μα και οι πειρασμοί μα. Ο Θεό μα ευλογεί. Εδώ υπάρχει χάρη Θεού. Δεν μπορεί ο Θεό να μα αφήσει έτσι όταν είμαστε. Έχουμε αυτή τη λεπτότητα. Πρόκειται επί λεπτότητα ψυχή. Η κοινωνικότητα στηρίζει αυτή τη λεπτότητα. Αν έχουμε αυτή τη λεπτότητα, μπορεί να εκφραστεί και με αυστηρότητα, απομάκρυση από κάποιου ανθρώπου. Η αποκόπη μπορεί να είναι σωτηρία. Εσύ φίλε, θέλει να μου, μου, μου γεμίζει την καρδιά με λογισμού. Δεν σου ξαναλέω, τελείωσε, φύγε, γεια σου. Επιμένεις φεύγω εγώ. Αυτά πρέπει να τα συζητούμε. Θέλει να με ρωτάσω όχι, δεν σου απαντάω, γιατί επέβαινε στη ζωή μου. Ναι, είμαστε έτσι. Δεν είναι σκληρότητα αυτό. Είναι καθαρότητα. Εκτό να βγαίνει με εμπάθεια. Ευτός αν βρίσκουμε αυτό σε ένα σημείο... άμα το είπε ο παπάς ωραία θα το ξεσκίσει τον άλλο. <Κι> αυτό είναι εμπάθεια. Αν δεν υπάρχει εμπάθεια και υπάρχει καλός λογισμός μέσα μας... και υπάρχει διάθεση να, η ζω... Η ζω... Η... να χτιστεί η ζωή μας... και οι σχέση μας σε καλή βάση... τότε αυτοί είναι ευλογίες. Καμιά φορά παραπορούμεθα και λέμε... Αχ τι έγινε βρε παιδί μου, τι πεθερά είναι αυτή τι συνάδελφος είναι αυτός, με εγώ του δώσα δικαίωμα το έπαιξα καλός συνάδελος και πάντα ήμουν ναι βεβαίως και έσκευα κεφάλι το έπαιζα καλός, μου λέει κουτσομπολιά άκουγα μου τριβέλης τα αυτιά και άκουγα γιατί πού είναι η ανδρεία της ψυχής σου πού είναι η αντίστασή σου τι ζευάστηκες στην ψυχή σου, το Χριστό ή ψυχολογικά θέλησε να μη τον άλλον άνθρωπο τι πρώτη βάζουμε να μην το στενοχωρέσουμε, τι να στενοχωρέσει, Τι σκέφτηκε, το λόγο του Χριστού ή την ευαισθησία, τη στιγμέα του ανθρώπου εκείνου. Αλλά μα αρέσει και εμά να παίζουμε σε αυτό το παιχνίδι. Αυτή την κοινωνικότητα θέλουμε. Δεν θέλουμε μια κοινωνικότητα που έχει γερέ βάσει, που έχει λόγο, που έχει ξεκαθάρισμα. Αυτό θέλει πολλή δουλειά και κυρίω αγώνα. Γιατί πρώτα εμεί πρέπει να τα κάνουμε που τα λέμε. Όταν λέμε δεν μιλάμε για τρίτου, εύκολο είναι. Σε 10 λεπτά θα βγούμε όλοι για τρίτου θα μιλάμε. Είναι μεγάλο αγώνα. Είναι μεγάλη σπατάλη όμω. Μεγάλη σπατάλη ψυχή. Χάνεται η προσευχή μα. Την... Ο διάβολο δεν έχει. Και... Να σα πω κάτι: Δεν είμαστε τόσο σημαντικοί να μα πολεμάμε και ο διάβολο. Αφού πολεμούμε, θα μόνοι μα. Μόνοι μα διώχνουμε την προσευχή. Τι να κάνει ο διάβολο. Αφού είναι όριξη να κάνουμε πέντε λεπτά κοποσχή, μας. Δεν μπορούμε. Γιατί έχουμε χίλια δυο στο κεφάλι μα. Τα οποία τα φτιάξαμε, τα δημιουργήσαμε εμεί. Δεν κάνουμε οικονομία μέσα μα. Δεν προσέχουμε. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να έχουμε φόβον Θεού με αυτή την έννοια και να έχουμε σοφροσύνη και σύνεση και κάτι που είναι ξεχασμένο εδώ, ντροπή. Να έχουμε συστολή στη ζωή μας, στη σχέση μας. Να μην είμαστε ξεδιάντροποι. Αν είμαστε ξεδιάντροποι στη ζωή μας, δεν θα έχουμε, δεν θα έχουμε λεπτότητα και σεβασμό και στην προσευχή μα, στη σχέση μα με τον Θεό. Θα είναι, θα είναι όλα ισοπεδωμένα σε τέτοιο σημείο που θα χάνουμε και την αίσθηση του μέτρου. Θα χάσουμε και, την, ε, και τη δυνατότητα να αισθανόμαστε και να βιώνουμε και να αισθανόμαστε χαρά και λύπη. Την επόμενη τρίτη, αν θέλετε θα σας λέμε.